FM stereo. Την τετηνή ραδιοφωνική χρονιά θα πρέπει να υπακούσω τους κανόνες της δεσμευμένη δημοσιογραφίας, κλείνοντα το στόμα μου για ότι συμβαίνει με προκάλει το ισχύον δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτή την χρονιά θα πρέπει να κάνω το μικρόφωνο του ραδιοφώνου προέκταση της ασυνειδησ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 Wild one, wild one. Καλή σα ημέρα, κυρίε μου και κύριοι. Καλώ ήρθατε στους 101,5 στο ράδιο Άρτα. Στον τοίχο Μουσική 28 Απρότου 2015. Γιάννης Λαζάρο, είμαι 2681 4060 για να μας κάνετε τις δικές σας παρατηρήσεις νομίζω ότι εντάξει τι παρατηρήσεις να κάνετε ρουμποθήκατε με το παλτό ειδικά κυρίες μου και κύριοι να πούμε σε όλους τους φίλους καλημέρα που είναι συνδεδεμένοι μέσω ιερού Ιντερνεδίου να πούμε σε όλα τα ραδιόφωνα που κάνουν τον κόπο Κουράζοντας τους ακροατές τους να αναμεταδώσουν αυτή την εκπομπή Μια μεγάλη καλημέρα Στην Κύπρο Στον R.F.M. του Νικολάου Αμαράντου Στην ε, Κοζάνη Στην ελεύθερη ραδιοφωνία Του Κώστα του Γκιόνια Γεια σου Κώστα Σε όλους τους φίλους καλημέρα Καλημέρα Μαριλή και στην Κυρατέα Και έγινε Στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και όχι μόνο Κυρίες μου και κύριοι, Κυρίε και κύριοι, ορκιστήκαμαν. Αλλιέτσι, αλλιώ, πάντω ορκιστήκαμαν. Τι παλτό ήταν αυτό. Τι παντελόνι ήταν αυτό. Ναι. Ναι. Τώρα θα συγχαρά τις. φύση. <ΣΣΣΣ> Θες κάτι, έπαιξε ρόλο και <ΣΣΣ> ενεφανίστη η κοπέλα mm, ναι. Όπως ενεφανίστη <ΣΣΣ> Τέλος πάντων, <ΣΣ> κυρία μου και κυρία μου Αφήνοντας στην άκρη το φυτρή <ΣΣ> φυτρί... κίτρινο <φυτρίκι> <ΣΣ> Παλτό με το κόκκινο παντελόνι <ΣΣ> Λοιπόν, έχουμε 40 υπουργού και υφυπουργούς Σε μόνο 11 υπουργεία Παρακαλώ Σε παρακαλώ Σε παρακαλώ Τι ήταν Τι ήταν τούτο το πράμα Τι ήταν τούτο το πράμα Α είναι Αυτός είναι ο Ευρωπαϊκός Α, Καμιά Ναι, ναι, ναι, έλα, γεια Yeah, yeah να σου πω κάτι δηλαδή τώρα αυτή τα φόρες αυτά κοιτάξτε στον καθρέφτη να πούμε στο σπίτι και είπε τώρα θα πάω στο μέγαρο του μάξιμα εκεί πόσο, στο προεδρικό να έχουν <laughs> με <τρελένεις> τώρα δηλαδή. <laughs> δηλαδή μιλάμε για στοιχειώδη άστηνε στη δική τώρα άστηνε στη δική τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου δεν γίνεται δεν γίνεται ρε παιδιά αυτοί τα κάνουν δεν τα κάνουν, δε, δε, δε γίνεται δηλαδή παρακαλώ για πέμε αχ πούχια αχ μα α α α Τη φίλη, η οποία μου λέει είναι σημειολογικό. Το παντελόνι δεν ήταν κόκκινο, ήταν φούξια μου λέει και αντιπροσωπεύει, δηλαδή τη βάση και το από πάνω το φυτρί λαχανί είναι το παχιόκ μεγάλε που σημαίνει ότι. Τι να σου πω, δεν μπορώ, δεν ερμηνεύεται. Μεγάλε. Δεν ερμηνεύεται, τώρα σου λέω. Ε, εντάξει, πέρα από τα σημειολογικά δηλαδή. Ε, σου λέω τώρα, κοιτάξτε και κοπέλα, ναι, κοπέλα, κοιτάξτε στον καθρέφτη και είπε τώρα πάω. Βγαίνω όξο, πάρ' του σαν Μάριζα, παρακαλώ Ναι Φιέλα, ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι Κάτσε σου λέω τραπέ, παιδε σου λέω να... Ναι, περίμενε, έλα γεια περίμενε, ναι καλά δίκιο έχεις ρε φίλε Τι άλλο θα δούμε Έχουμε την ορκομοσία τη βολή! Περίμενε! Χαμόσουλα! Δηλαδή, αυτό είναι τώρα. Απαντάω στην προηγούμενη φίλη. Αν δηλαδή, α τα σημειολογικά τώρα. Δηλαδή, κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και είπε: Βγαίνω, όξο! Βγαίνω! Και πήρε αμπάριζα. Τα Τέλο πάντων, κυρία μου και κυρία μου, γεγονό είναι ότι πρέπει εμεί τουλάχιστον από εδώ να επικροτήσουμε την τοποθέτηση τη κυρία Ζωής Κωνσταντοπούλου ω Προέδρου τη Βουλή. Ωραίτη γλέντια έχουν να γίνουν εκεί μέσα. Λοιπόν, δηλαδή είναι, ξέρεις αυτά είναι, αυτό είναι που λένε θα γυρίσει, ξέρεις τόσο καιρό που την έβλεπες τη ζωή εκεί και γαγονιζόταν και φώναζε. Και εδώ γίνεται η παροιμία ε, πράξη που, που θα γυρίσει και ο τροχός και θα γίνει και η ζωή η πρόεδρος της Βουλής. Ναι κατάλαβες τώρα ε, Μιλάμε ε, οχ, Να είμαστε εδώ μοναχά να παρακολουθούμε Κυρία μου και κυρία μου ε, βέβαια δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στη, Στα υπουργεία ε, Και στους υπουργούς ευέλικτο, ευέλικτο Ο Σαμαράς πόσους υπουργούς και υφυπουργούς είχε ρε παιδιά Πόσους ε, είχε καμιά Τι ως πάντα, δεν μας απασχολεί πόσος ήχε ο σημασία έχει σημασία έχει ότι η κυβέρνηση, τούτη εδώ η καινούρια, έχει καινούριου, ε, συγγνώμη 40, πως λένε πως είμαμε, ε, 40 υπουργοί, υφυπουργούς και παρατρεχάμενους σε 11 μόνο υπουργεία. Κυρία μου και κυρία μου ε, θα σταθούμε σε μερικά προσώπατα από αυτά διότι ε, διότι ε, δεν μπορείς να μην ε, εξάρει Εξάρεις την αγωνιστικότητα Για παράδειγμα Ενώναμε τα αιδεία μας Καταργώντας την εσοχή της Και την εσοχή μου Κατακτώντας την παλινόρθωση του ανδρόγυνου Όπου ο άνδρας Αποκτά εδίο χωρίς εξοχή Και η γυναίκα εσοχή Με πλήρωση Έτσι που ο άνδρας Γράφεται πλέον με α κεφαλαίο Και η γυναίκα με θ κεφαλαίο μη με βαράτε δεν είναι δικό μου το ποίημα Είναι του Υπουργού επί της Παιδείας Κουράκη Κυρία μου και κυριέ μου είχαμε αναφερθεί και στο παρελθόν Σε τούτη την καρικατούρα Η οποία το παίζει αριστερός Αλλά το θέμα λοιπόν είναι το, τώρα, τώρα είναι Υπουργός Παιδείας Εγώ εδώ που κουπανιέμαι τόσα χρόνια Τι ποίηματα σας λέω Τι ποίηματα γράφω Θα κάνω και έκδοση Θα γραφτώ και στο Σύλλογο Αρτινιών Ποι... Ποιητών Υπάρχει σύλλογο, ναι. Λοιπόν ε, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε σ, τουλάχιστον σε μερικά προσώπατα τα οποία μόνο που τα βλέπεις να αναλαμβάνουν θέσεις υπέρ πατρίδος, ναι, ε, σε πιάνει ένα ρήγος για παράδειγμα δόθηκε ειδική εντολή στα γραφεία του Υπουργείου Άμυνα να ράψουν τα μπουφάν γιατί τα καινούργια μπουφάν γιατί όλο και κάποια επίσκεψη θα κάνει ο Πάνος και σε αυτές τις επισκέψει όλοι οι υπουργοί τσαλεύουν από κανένα μπουφάν φλάι ξέρεις το ναυτικό, δερμάτινα και τέτοια το κάνουν δώρο καταλαβαίνεις οπότε τώρα τι μπουφάν να το χωρέσει στον Πάνο δόθηκε καινούρια ε, δόθηκε εντολή μάλλον στα του Υπουργείου, ράβεται μπουφάν ε, νούμερο 8 extra large θα έρθει ο Πάνος για επίσκεψη γιατί μην ξεχνάτε κάτι πολύ βασικό ο Πάνος είναι και ανεξάρτητος είναι και Έλληνας και πάνω απ' όλα πατριώτης Το απέδειξε και με την ορκομοσία του. Δεν μπορεί χωρίς Λιβάνιο ο <Το> Θα περάσουμε καλά σου λέω με αυτούς. ερίμενα ακόμα. Ήδη ξεκίνησαν τα όργανα. Ήδη ξεκίνησαν τα όργανα. <Το> δεν ξέρω δε, δεν δεν αν υπήρχε άλλη περίπτωση. Ε, εκτός από το Μιχαλολιάκο που έχωσε τη γυναίκα του το βουλευτή, το βουλευτήριο. Εκεί την έκανε και αυτή... Ε, Υπουργό, όχι Υπουργό, βουλευτήνα. Τώρα έχουμε το Δρίτσα με τη Δρίτσανα Ο Δρίτσας υπουργό στο λιμάνι κάτω Η Δρίτσανα Υπουργή Υπουργός Μετανάστευσης Ρε παιδί μου άμα η οικογένεια είναι αγωνιστική πάπο προς πάπο. Δεν ξέρω αν με τώρα Δηλαδή Ειλικρινά σας μιλώ Ότι η σημειολογική αρχή του Αλέξη μένα δεν με βρήκε αντίθετο Όπως δεν με βρήκε αντίθετο Και η στάση του Απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το θέμα τη Ουκρανίας και το... τα τελευταία, αυτά είναι σημειολογικά. Και, και όπω ακόμα, αν θέλει και η επίσκεψη του βρωμιάρι του Ντάιζεμπλουμ και του Σούλτ, που του αναγκάζει να έρθουν στην Αθήνα αντί να τρέχει σαν, σαν σκυλί δαρμένο αυτό να του συναντήσει όπω έκαναν οι Σαμαροβενιζέλη, αυτά σημειολογικά είναι καλά. Απ' την άλλη, ρε Μεγάλε, δεν μπορούσε να αφήσει. Δηλαδή, έπρεπε να διορίσεις και τη γυναίκα. δεν υπήρχε άλλη Σιριζέα! Δε γένση μάνα, άλλη ικανή να πάει τα μητανάστευση. Δηλαδή είναι ορισμένα πράγματα αλέξη μου. Ω αριστερή που είμαι, θα με καταλαβαίνει εσύ τώρα. Ναι. Όπω με βλέπει εσύ, είμαι αριστερό εγώ και όπω σε βλέπω εγώ, είσαι αριστερός εσύ. Είναι ορισμένα πραγματάκια ρε αλέξη που πρέπει να τα προσέξει. Εντάξει, δεν είπα κεφάλι μεγάλο ο Τεράστιο πασοκοκέφαλο από εκείνα τα Λοιπόν. Μεγάλα κεφάλια, ο Κουράκης, ο Βούτσης, ακόμη μεγαλύτερη Κεφάλι με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Ναι. Μπράβο, μπράβο, σε ευχαριστώ. Είσαι πολύ καλός, μπράβο, ναι Ναι, είσαι πολύ καλός, δεν βγάζει. Μπράβο ρε φίλε. Μου λέει τι κάνει έτσι, ρε Μωρή. Ξέχασε, μου λέει, ότι από τη δεκαετία του 70 και πέρα αναγκάστηκαν και οι γυναίκε να δουλεύουν για να συνεισφέρουν στο οικογενειακό εισόδημα. Το είχα ξεχάσει αυτό, ρε Μωρή. Αυτό το είχα ξεχάσει, ρε Μεγάλε, δηλαδή, Μεγάλε, το είχα ξεχάσει αυτό. Τέλο <Τελώς> <Τελώς> πάντων, κυρία μου και κυρίε μου, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο σύζυγος υπουργό ή σύζυγος υφυπουργό. Πέρα από τα άλλα προσώπατα δηλαδή, που σου λέω ανάμενε εντό ημερών. Θα γίνει, δηλαδή φαντάζομαι Φαντάζομαι <Και> Ότι θα γελάει και ε, Θέλω να παρακολουθήσω Τώρα πια που ο λαός Απελευθερώθηκε <Και> ναι. <Και> Έλα Ποιος <Και> <Και> <Και> <Και> <Και> <Και> Τι κακούργο είσαι ρε Τι δηλητήριο στάζεις ρε Παπα πα. πα, πα, πα. Τι δηλητήριο στάζεις ρε Σε κακούργος Έλα για, γεια Τι κακούργος είναι τούτο εδώ ρε Όχι ρε δεν θα το πω να πούμε Δεν θα το πω Κάτσε περίμενε Περίμενε σου λέω έχουμε άλλα προσώπατα μπροστά Δυστυχώς Αλέξη Απ' τη μία ειλικρινά λέω εγώ Μαζί σου Μαζί σου Αλλά απ' την άλλη μεγάλε Τέριν oh, Σκουίκ και Αλέξης Τσίπρας Μιλάμε για απόλυτη δημοκρατία oh, Δεν συζητάω Ναι δεν, συζητάω. δεν συζητάμε για τον Πάνο τώρα Και του ε, αλλά... <laughs> Τέλος πάντων Ναι ε, δηλαδή Αυτά να χρυσλάδης Αλέξη γιατί τα σημειώνουμε αυτά Αυτά τα περιμένεις από τη γαλάζια στρούγκα Από την παρακρατική στρούγκα Αυτά κάναν τόσα χρόνια Εκείνο που φοβάμαι Αλέξη είναι μην μείνουμε με τη σημειολογία στο χέρι Δεν ξέρω αν με συλλίβεις Με συλίβεις, εσύ Μην μείνουμε αδερφέ με τη σημειολογία στο χέρι Γιατί οι πρώτες ε, ε, ε, πράξεις νομοθετικέ του κουράκι ήταν να ανοίξει τι πόρτες Μπουκάρετε μέσα λέει: Καλά, εντάξει, το είχατε υποσχεθεί ε, και προεκλογικά. Όσοι λέει χάσατε τη δουλειά σα, για του δημόσιου υπάλληλου μιλάμε. Διότι από την άλλη κοινωνία κανένα δεν έχασε τη δουλειά του. Πρόσεξε, θα επαναλάβουμε εμεί τώρα. Γκρίνια, χθε Πες γκρίνια. Πε και μια κουβέντα συμπάθεια για τον Μαλάκα τον οικοδόμοραι. Για τον Μαλάκα τον επαγγελματία ρε που, που υποφέρει τώρα πέντε χρόνια. Πε μια κουβέντα συμπάθεια πριν ξεκινήσει το σταλινικό. Ε, φασιστικό φτιάξε κράτος του Ανδρέα Παπανδρέα. φτιάχτε κράτος δύο το παν στην ιστορία ο Στάλιν και ο Αντρέας Παπαντρέας μπουκάρετε μέσα να μη μας τρελαίνετε τώρα μη μας τρελαίνετε α, μ α, μ α, τρελάνετε μα διότι δεν αντέχουμε χωρίς τρελα και κορδέλα λοιπόν οπότε μεγάλε τώρα με τη μετανάστευση δεν ξέρω θα πάω στη σύζυγο ή εκεί. κυρία μου και κυρία μου σου λέω Αλέξη Αδερφέ, πολύ ψηλιάζουμε ότι θα μαφήσεις εμένα προσωπικά. Μιλάω με τη σημειολογία στο χέρι. Διότι η σημειολογία καλή είναι. Πρακτικός, πρακτικός δηλαδή, δεν βλέπω ξεκίνημα αδερφέ μου... Ε, πώς το λένε, ανατριωπής. Μάλλον ξεκίνημα εκτροπής βλέπω. Μάλλον ξεκίνημα εκτροπής. Σου λέω, ξανασημειώνω ότι οι πρώτε κινήσεις σου μαζί σου ακόμη και για την επίσκεψη Ντάιζεμπλουμ και, και Σούλτ που τους φέρνεις εδώ και δεν τρέχει σαν κιλί σκυλί εσύ και οι άλλοι να τους συναντήσετε στην Ευρώπη παρακαλώ εντάξει έχεις δίκιο φίλε μου πρώτα θα βγουν δια... αν ρωτήσει ένα δικοδόμο πρώτα φτιάχνεις βόθρο και μετά στείνεις τα σαλόνια από πάνω γιατί εσύ πιστεύεις πιστεύεις ότι πιστεύεις ότι θα γίνει κάτι ας πούμε ε, ξέρω εγώ αυτά που λέγανε ότι θα τους δικάσουν και τέτοια το πιστεύεις όχι αν το πιστεύει δηλαδή ας σου πω μια μικρή ιστορία επί τη ευκαιρία μια μικρή πραγματική ιστορία Δεν είναι ούτε ανέκδοτο Μια μικρή πραγματική ιστορία Το 81 όταν είχε ο λαός Πάρει ε, ε, πρώτη φορά την εξουσία στα χέρια του Ναι Το 81 έτσι Μετά από λίγο καιρό Ο λαός έχοντας την εξουσία στα χέρια του Άρχισε να ψάχνει Με εντολή και τότε κυβερνήσεως ε, Όλες τις πουστιές της Στρούγκας ε, η οποία κυβερνούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή, τη Γαλάζια Τρούγκα για να γίνομαι κατανοητό, ένα από τα ψαχτήρια λοιπόν, μιλάμε για ιδεολόγο. Ο άνθρωπο ιδεολόγο Πασόκο, διορισμένος στο δημόσιο, αλλά ήταν ταγμένο αυτό. Το... Πίστευε, ακράδανται ρε παιδί μου, αυτό το Πασόκ εκείνη την εποχή. Ένα από, όχι ανακριτέ, από τα ψαχτήρια αυτά λοιπόν ήταν από αυτό το υπουργείο και άρχισαν να ψάχνουν. Του είχε ανατεθεί αυτούνου. Να, ψάχνει, να ψάξουν τις πουστιές και τις λαμμογές στις Λοιπόν, παρατηρεί λοιπόν σε μία ε, πρεσβεία ότι κάνουν εκδηλώσεις ε, με χιλιάδες άτομα προσκεκλημένους και κάτι του κινεί την υποψία ψάχνει τα χαρτιά και βρίσκει ότι η προσκεκλημένοι στην πρεσβεία, δεν θα πούμε ποια πρεσβεία τώρα δεν έχει σημασία, μετά από τόσα χρόνια οι άνθρωποι τα έφαγαν και βλέπει ότι ήταν αλφαβητικά τα ονόματα. Τι διαλογή γίνεται, ρε παιδί μου, τη χώρα εκεί. Μιλάμε, η, η πρεσβεία είχε καλέσει του ανθρώπου αυτή τη χώρα στην οποία ήταν. Στέλνει και παραγγέλνει έναν τηλεφωνικό κατάλογο τη πόλη στην οποία ήταν η πρεσβεία και διαπιστώνει ο άνθρωπο ότι οι προσκλήσει, τα ονόματα δηλαδή, ήταν αντιγραφή του τηλεφωνικού καταλόγου τη πόλη που ήταν η ελληνική πρεσβεία. Χιλιάδε ονόματα. Εκατομμύρια για αυτό το πάρτι τη, της πρεσβείας Ψάχνει την πρεσβεία λοιπόν 5 εκατομμύρια δραχμές Το 80 τόσο τώρα μιλάμε Για επισκευή πλυντηρίου Τα νούμερα δεν θα απέχουν από την πραγματικότητα Είναι πραγματικότητα αυτό που σας λέω 10 εκατομμύρια δραχμές για τόνα Μιλάμε για πάρτι Τα βουτάει η τεκμηριωμένα με τις αποδείξεις Για την συγκεκριμένη πρεσβεία Και για άλλε πρεσβείες Όπου γινόταν το έλα να δεις, και πάει και τα δίνει στην Επιτροπή η οποία θα δίκαζε Και θα καταδίκαζε Και θα έβγαζε στη φόρα Όλη αυτή τη λέρα Την οποία υφίστατο τόσα χρόνια ο λαός Περίμενε Περίμενε περίμενε, Ακόμη περιμένει Ακόμη περιμένει μεγάλη Βέβαια στο χρόνο πάνω Επειδή δεν είναι, ήταν σγαρτζίκι Ξέρω καταλαβαίνετε Είναι αρχαία ελληνική λέξη το σγαρτζίκι Και οχλούσε του εκπροσώπου που είχαν πάρει την κυβέρνηση του λαού, παιδιά, εδώ τι έγινε, έχουμε να κάνουμε με πατεώνε, με το να μετάλλο. Τι θα γίνει, γιατί κάναμε τι έρευνε. Στο στον 1,5 χρόνο παρετήθηκε όχι μόνο από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από το δημόσιο και είπε αφού και τώρα δεν έγινε τίποτε, σε τούτη τη χώρα δεν πρόκειται να γίνει τίποτε ποτέ. Πόσο δίκιο είχε. Μετά έγινε. Ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας Και μέχρι σήμερα είναι ένας επι... επιτυχημένος επι... επιχειρηματίας Αποβάλλοντας από μέσα του Κάθε χρώμα το οποίο θα μπορούσε να τον κοροϊδέψει Η ιστορία που σας είπα είναι πραγματική Όποιο πιστεύει λοιπόν όλα αυτά που λέγανε προεκλογικά Ότι θα βενιζέλει τέτοιοι Θα πάνε φυλακοί για τα ξοπλιστικά Για τα υποβρύχια που γέρνουν κτλ Πρέπει μεγάλε ε, Κοίταξε ίσως πάνε φυλακή. Αν μάθεις ότι Χτίζεται καινούργια πτέρυγα στον κοριδαλό να χωρέσει τον κελί. Το Βενιζέλο, Ναι, θα πάει. Περίμενε σου, λέω. Μόνο από τα πρόσωπα τα οποία επιλέχθηκαν και από τον τρόπο που παρουσιάστηκαν, και από το... Λοιπόν, Φαίνεται ότι η κατάσταση, Αλέξη, φαίνεται ότι εγώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω, καλά, η οπαδή σου εντάξει, είναι οπαδή σου. Εγώ τουλάχιστον θα μείνω με τη, με τη σημειολογία στο χέρι, φίλε μου. Ο Αλέκο Φλαμπουράρη, λοιπόν. Ήταν συνεργάτης του μπαμπά, του Αλέξη Σε κατασκευαστικά έργα Και ισχυρά Από τα ισχυρά στελέχη του κουκουέ εσωτερικού Της αναρωτικής ε, αριστεράς Της ακόα, του συνασπισμού Λέγε με όπως θέλεις ο, ο, ο, Ορκίστηκε ως συντονιστής Του κυβερνητικού έργου Είναι μέντορα του Αλέξη Τον σε στην αριστερά αυτός Τον Αλέξη Κατάλαβε, θα μου πεις άμα δεν βάλεις, Τώρα που πουσες... είσαι αρχηγός τους δικούς σου να σ... ποιους θα βάλεις τους οχτρούς και εκείνο που διάβασα δηλαδή ε, κάνανε λέει πρόταση, πρόταση δεν ξέρω πόσο ευσταθεί αυτό δεν το τσεκάρισα και δεν το διαστάφερες πρόταση λέει στον Κουρέλα να αναλάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέμε υπήρχε σκεπτικό δεν ξέρω τι βγαλε δηλαδή, ε, τι να σου κάνω γαλανί να γίνεις μαμπρομάτα είναι η κατάσταση Και το, το χοντρό γέλιο έπεσε, έπεσε με τον Κουτζιά και τον ε, και το Βενιζέλο Όπου ο Κουτζιά στην παραλαβή του Υπουργείου Για το εξωτερικό μιλάμε Είπε ότι η Ελλάδα πίεσε Η Ευρώπη ΕΕ πίεσε την Ελλάδα για να προβεί σε κυρώσεις Εναντίον της Ρωσίας Και αξανάστη ο πολέμαρχο Βενιζέλος Και είπε το ωραίο η Ελλάδα ποτέ δεν πιέστηκε από την Ευρώπη ΕΕ να κάνει κάτι με το ζόρι. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Οι πρόθυμοι γερμανοτσολιάδες εθελόδουλοι δεν πιέζονται. Τρέχουν πριν. Εξάλλου ε, αυτό που λέει ο Βενιζέλος επιβεβαιώνεται και από τις ενεργειές του. Πριν η Ευρώπη κηρύξει πόλεμο στη Ρωσία τον κήρυξε η, ο Βενιζέλος. Τα θυμάσαστε αυτά. Πριν κηρύξει πόλεμο στη Συρία... Ο πολέμαρχος Ενωμένη Ευρώπη με τον Ομπάμα, τον ο Βενιζέλο. Αυτά μην τα ξεχνάτε, οπότε έχει δίκιο. Τον Εθελόδουλο, τον Γερμανοτσολιά, τον Ρουφιάνο, δεν τον πιέζει κανένας. Μόνος του πάει και τα κάνει αυτά που κάνει. Γι' αυτό, κύριε Κοντζιά μου να προσέχετε τι λέτε για τον Βενιζέλο. Μόνος του πάει ο άνθρωπος. Ωχ, έχουμε να δούμε. Λε παιδιά έχω μια απορία Θα σας παρακαλούσα Άμα δηλαδή να πούμε έχετε Επειδή εσείς τα ξέρετε αυτά Και πολιτικά και αναλυτικά Ξέρω εγώ Μήπως μπορείτε να με τη Εγώ θα σας πω την ερώτηση Την απορία που έχω Γιατί σε κάθε καθεστώς Στην Ελλάδα Μιλάμε για καθεστώς κομματικό Δηλαδή ας πούμε για το πασοκικό Για το στρουγκιανό Της νέας δημοκρατίας και τώρα για το αριστεριό ε, καθεστώς το Υπουργείο προσέξτε θέλω να μου να μου απαντήσετε να μου, να μου λύσετε την απορία το Υπουργείο αυτό που το λέγανε ξέρω εγώ πεχοδέπως διάλο το λένε το αναλαμβάνει πάντα ένας βαθύς άνθρωπος του καθεστώτος για παράδειγμα το θείο βρέφος επί Πασόκ. Ναι. ο Βλάχος πως το λένε εδώ ο κολλητός του Γιώργου νέα, τώρα τελευταία που ήταν στη Στρούγκα πες τον ναι, ο Σούρλας όχι ο Σούρλας πως το λένε μωρέ Ω, ρε, λάλι. και ο και Λα... ο ας πάμε θα το θυμηθώ και τώρα επί αριστεράς ναι κομμουνιστικής ναι, ο λαφαζάνες, γιατί πάντα αυτό ειδικά το Υπουργείο το παίρνουν στα χέρια τους Τέτοια προσώπατα Έλα Ο Σουφλιάς μόνε Ναι μπράβο μόνε Μπράβο Σου, Έλα γεια γεια γεια μπράβο. μπράβο αδερφέ μου Λοιπόν επί Βαθεο Πασόκ Σωτηρίου Πασόκ Το είχε το θείο βρέφο. Οκ Μετά καλά με πήρε ο μου εδώ Ο Σουφλιάς Μιλάμε αυτή τώρα ήταν του, του καθεστώτος άνθρωποι έτσι και τώρα ο Λαφαζάνης Δηλαδή αύριο μεθαύριο που θα ερεμήσει ο άνθρωπος Και θα είναι στο γραφείο του για το, Λαφ... το Λαφαζάνη σας μιλάω Λοιπόν Και μάθηκε που είναι το τουαλέτα Μάθηκε το Υπουργείο γενικά Και πάω και τον ρωτήσω Τι θα γίνει με τον επιφανιούχο κύριε Λαφαζάνη Το καταργήσατε αυτό το θέμα που εψήφισαν οι προηγούμενες κυβερνήσει. Τι θα γίνει με τις εξορίξει χρυσού με την πώληση της ΔΕΗ, με την πώληση των Αιγυαλών, με την πώληση των δασών, την εξόριξη πετρελαίων. Γι... Αυτή η αγροτική πολιτική και τέτοια. Γίνεται... Δεν γίνεται αγροτική πολιτική μεγάλε με μεγάλε. πώ το λένε, καλοπισμό δασών. Αλλά τέλο πάντων, εμείς δεν ξέρουμε, εσείς ξέρετε. Απλά το θέμα είναι το εξή. Θα πάρουμε απα... Εσύ τι λε, θα πάρουμε απάντηση. Και εμένα παραμένει η απορία. Γιατί αυτοί που φέρουν το, το, το βαθύ στίγμα του καθεστώτος Πάντα αναλαμβάνουν αυτό το Υπουργείο Ειδικά αυτό το Υπουργείο Παρακαλώ Μήπως μπορείτε να μου απαντήξετε Καλά λε παιδιά δεν σας μάλωσα κιόλας Οπότε λοιπόν ετοιμαζόμαστε Δέκα χιλιάδες Δέκα χιλιάδες μιλάμε Πόσα συντάγματα είναι δέκα δηλαδή. Εσείς που πήγατε Α πάρω τον πάνω, τον Πολέμαρχο Να μου πει ναι. Λοιπόν, 10.000 δημόσιοι πάλι θα επαναπροσληφθούν. Άμεσα τώρα, τώρα τα κατάκα μιλάμε. Καταργούνται οι μισθολογικές διαφορές, λοιπόν οπότε το ξεκίνημά μας ήταν πραγματικά καταπληκτικό. Φτιάξτε κράτος, είναι η τρίτη φορά που ξεκινάει τέτοια ιστορία. Ε, μο, συ, συγγνώμη, στην Ελλάδα είναι η δεύτερη. Η τρίτη φορά είναι από τον... Ξέρεις εσύ ποιον. Mm -hmm. Λοιπόν, μεγάλε... Ωραία ξεκινήσαμε. Όλα like μα γι' αυτό είπα και εγώ, γιατί κράταγαν τις σημαίες στην ομιλία του Αλέξη σχολική φύλακης και με... Σκ... Mm -hmm. Έλα, παιδιά, όλοι μέσα, μπουκα. Yeah. Μπουκα. Yeah. Oh, oh, oh. Μπουκα τώρα, βάλε και τις καινούργιες. Καταλαβαίνεις τώρα, μεγάλε, τι έχει να γίνει, έτσι. Τι έχει να γίνει Βάλε τώρα ότι γιατί και ο Πάνος Θα κάνει το ίδιο λάθος που κάνω ο Κουρέλης Μην νομίζεις Εξάλλου αυτά είναι ε, πελατειακή σχέση Δηλαδή ε, ο, ο Πάνος δεν θα θέλει διορισμούς τώρα Νομίζοντα ότι θα κρατήσει το ποσοστό Λέγε με Κουρέλη Δημάρ, ξέρεις ναι. Δεν θα κάνουν τέτοιο Άλλοι με οισελθόντες εξουσία Δεν θα κάνουν Δεν θα διορίσουν Πόσους θα διορίσουν ρε παιδιά Πόσους ρε λέξη, Ρε Αλέξη πόσους θα διορίσουν Τελικά θα το γράψω εκείνο το βιβλίο Λέω να χαλάσω κι εγώ καλαδάσακι. Λοιπόν <laughs> Μεγάλε ε, α, α αυτό Έχουμε, ε, επιστρέφουν οι αιώνιοι φοιτητέ ποιοι τους είχαν εβαφτήσει οι αιώνιοι φοιτητέ στα πανεπιστήμια ε, προσ, επαναπροσλαμβάνονται Πάλι διοικητικοί υπάλληλοι αυτές είναι οι ειδήσει. είναι οι πρώτε ειδήσει της νέας κυβέρνησης ε, γι' αυτό σου λέω πολύ φοβάμαι ότι θα παραμείνω με την ε, σημειολογία στο χέρι ο ταλέπορος τι με βρήκε παραμείνουμε με τη σημειολογία στο χέρι <Ρι> το ότι δεν θα πουληθεί το υπόλοιπο του ΟΛΠ είναι καλό το αν θα το δουλέψουν Έλληνες όχι υπό το καθεστώς του, του, της συνδικαλοκρατίας είναι ακόμη καλύτερο είναι ακόμη καλύτερο ακόμη καλύτερο όπως σα είπα σημειολογικά ήταν και αυτό που είπε ο Αλέξης τι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας κάνετε, παπάρες, στην ΕΕ. Δεν με ρωτήσατε. Βέβαια, λέξη μου, το σύστημα δεν λειτουργεί να σε πάρουν σε ένα τηλέφωνο. Το σύστημα λειτουργήσε. Όταν αποφασίζουν αυτοί στην ΕΕ κυρώσεις ή οτιδήποτε άλλο, απο... ενημερώνουν τα όργανα του, του κάθε κράτου, τα όργανα που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένας υπάλληλος, ένας πρέσβη. Οι δικοί μας εδώ ήταν διατεταγμένοι να λένε ναι σε ό,τι λέει η ΕΕ. Έτσι λοιπόν φτιάχνοντας τις καινούριες κυρώσεις Το εντεταλμένο μέλος που ήταν εκεί Ο υπάλληλος Έχοντας τις προηγούμενες εντολές Των Σαμαροβενιζέλων Είπε ναι Κατάλαβες πως έγινε η ιστορία Γι' αυτό ενημερώστε τους όλους Όλους τους διορισμένους Χρόνια Λοιπόν που τρώνε τον Άμπακο Ενημερώστε τους ότι άλλαξε η κατάσταση Για να μην βρίσκεστε προ τέτοιων εκπλήξεων Στείλτε τους, χαρτί και mail, κομπιούτερος έχετε. Στείλτε τους λοιπόν, αυτοί δεν κάνουν τίποτα. Ό,τι τους λέει η κυβέρνηση κάνει, εκεί που είναι, στα ξένα και υποφέρουν. Σαν την Πυρμπύλο ας πούμε. Η Πυρμπύλο αλήθεια ακόμα την τρέφει το ελληνικό κράτος, βέβαια, τι θα μου πει. Γεια σου Στείλτε τους λοιπόν ένα mail Και ενημερώστε τους Ότι μιλάτε λέτε ναι σε όλα Ότι λένε τα φαιντικά Άλλαξη κατάσταση στην Ελλάδα Δεν είναι η Σαμαροβενιζέλη Στη... Και ελαφρός κουρέλη κουρέλι. Στην κατάσταση Λοιπόν τι μας λέει λοιπόν Αγαλό Μας ενημερώνει η Λαρεμπούμπλικα Σε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ Βέβαια ότι είχε κλείσει λέει συμφωνία ο ΣΥΡΙΖΑ με τους δανειστές Πριν από τις εκλογές η Ελλάδα να πληρώνει μέχρι το 2020 μόνο το δάνειο Προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Από το 2023 μέχρι το 257 να πληρώνει τα χρέη στους Ευρωπαίους Εταίρους Και θα το παρουσιάσουν ως κούρεμα Αλλά θα είναι απλά μια επιμήκυνση με τις ευλογίε των δανειστών Κοιτάξτε να σου πω «La, La μου Θα μιλήσουμε τώρα όχι τα λίγα. Ε, το τι συμφωνίες για να ε, βγει να πάρει την εξουσία ή αριστερά στην Ελλάδα έκανε φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να τι αποκαλύψει μια εφημερίδα αυτή τη στιγμή ε, υπολογισμούς μπορούμε να κάνουμε όπως εσείς όπως εμείς και εσείς αλλά στοιχεία στοιχεία για να μας πείσετε για αυτά τα οποία ε, αναφέρετε στο αποκαλυπτικό σας ρεπορτάζ δεν υπάρχουν εξάλλου όπως λένε εδώ στην Ελλάδα αγαπημένη μου La Repubblica ε, γιορτή κοντή πως το λένε τι, να, να, θα φανεί το πράγμα εντός, εντός ολίγων ημερών εντός ολίγων ημερών θα φανεί το πράγμα όχι πολλών ημερών ε, γιατί ε, ας πούμε ακόμη και αυτό για αυτό που έκανε ο Αλέξης και του είπε ότι διαφωνώ με το εμπάργο κατά της ε, Ρωσίας γιατί δεν με ρωτήσατε μπορούν να το αρχίσουν το πανηγύρι ξέρεις, προβοκάτσια μαθημένη είναι η κατάσταση στην Ελλάδα κόκκινες προ... προβιές, Καταλαβαίνει, κίτρινα... κίτρινε βελέτζες όλα αυτά τα πράγματα και να το... αλλά θα φανεί θα φανεί σε μικρό χρονικό διάστημα ε, θα φανούν όχι οι συμφωνίες που έκανε προς Θεού, ε, το, τι θα γίνει με αυτά τα Κατ' ανήπαρκτα ανύπαρκτα δανεικά Διότι αν και να υπήρξαν Δανικά Είναι στις θηρίδες και στις τσέπες Κάποιων καρχαριών Της πολιτικής και άλλων Οπότε τους έχουμε γραμμένος Θα φανεί για να μην σε κουράζουμε la Με συγχωρίες που απευθύνθηκα πρωί-πρωί Σε εσένα <ΣΣΣ> oh, καλέ Αυτοί οι τύποι Καλά κάνει και του φωνάζει στην Ελλάδα Καλά κάνει και τους φωνάζει στην Ελλάδα Κάποια στιγμή κάποιος θα τα πάρει και θα τους πετάξει ένα γιαούρτι Αυτοί οι τύποι λοιπόν Οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα Με την ανοχή βορίδιδων μπουμπούκων Σαμαροβενιζελοκουρέλιδων Εξεφτέληζαν την Ελλάδα κάθε φορά που αναφερόταν σε αυτή Ξαφνικά έχουν αρχίσει για κάποιο λόγο, δεν ξέρω ποιον, εσείς ίσως τον γνωρίζετε καλύτερα, να συμπεριφέρονται διαφορετικά. Ξαφνικά λοιπόν ο σκοβρομεί, μας δηλώνει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα ρήξης μεταξύ δανειστών και της νέας ελληνική κυβέρνησης. Ποτέ ξαφνικά δεν υπάρχει. Δεν είχε περάσει μια εβδομάδα, ρε Σομοσκοβησί, πριν τις εκλογές, που μας τρόμαζες κι εσύ μαζί με το Σαμαρά και μας έλεγες ότι εκτός από χαρτί τουαλέτας δεν θα έχουμε ούτε αέρα να αναπνεύσουμε, αν ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Πώς άλλαξε το κλίμα δηλαδή, τι έγινε ρε Μοσκοβησίνα, ή έγινε, έφαγες κανένα κουμπου ασάν και σου... Κάτι συμβαίνει, μεγάλε, ο, ο, ο, ο, κάτι συμβαίνει, θα το δούμε τι συμβαίνει, μη σκιάζεστε, θα το δούμε πολύ σύντομα τι συμβαίνει. Μουσική Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup λοιπόν, αποφασίστηκε να δώσουν παράταση στη νέα κυβέρνηση για την αξιολόγηση και το καλοκαίρι να συζητήσουν περί ελάμφρυνσης του χρέους Οχο, Αυτό θα έρθει λοιπόν ο πρόεδρος του Eurogroup να μα το πει ο Ντάιζε Μπλουμ αύριο 5η έρχεται ο φίλος μας ο Ντάιζε Μπλουμ και επαναλαμβάνω και θέλω να γι... δεν θα γίνω κουραστικός το ότι τον φέρνουν στην Ελλάδα να τα πει αυτά και να μιλήσει σημειολογικά είναι καλό somebody... διότι πριν, αν θυμόσαστε, σαν δαρμένα σκυλιά τρέχανε, στουρνάριδες, παπαδήμοι, σαμαροβενιζελοκουρέλιδες, τρέχανε, τρέχανε και φύλαγαν το χέρι του Σόιμπλε. Το χέρι του Σόιμπλε. Ο οποίος μέσα σε αυτή την ιστορία, μέσα σε αυτή, σαν πορδί πετάχτηκε και είπε κάποιες μαλακίες, οι οποίες δεν αφορούν κανέναν. Mm -hmm. Οι οποίες δεν αφορούν κανέναν. Σημειολογικά, επαναλαμβάνω, Αλέξη μου... Το ξεκίνημά σου ήτανε καταπληκτικό. Δεν θα μπορούσε. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερο καθένας με το μυαλό του, δεν συζητάω. Αλλά ήταν πολύ καλό σημειολογικά το ξεκίνημα. Η συνέχεια είναι η καταπληκτική. τι θα γίνει με τη συνέχεια. Από ό,τι βλέπουμε στη συνέχεια. Α τα φυτρή τα παλτάκια αυτά, αυτά είναι για γέλια. Συνέχεια με την πρώτη αυτή, την μπουκα. Νομίζω ότι κάπου αρχίζει και η Οι πιξίδαθολόνι. Λοιπόν, τώρα μεγάλε, τώρα μεγάλε. Έχουμε και το σουλτς, ο οποίος εμπιστεύεται τον Τσίπρα Είναι ρεαλιστής λέει και θα διαπραγματευτούμε χωρίς συμβιβασμούς. Α, α, έτσι ποφύλος μας ο σουλτς. Έτσι ποφύλος μας ο σουλτς. Καλό Ποιο είναι το κεφάλι τώρα Ο Σούλτς Ο Σούλτς Ο Σούλτς Ο Σούλτς Ο yeah. yeah. Σούλτς μεγάλη. Ο Σούλτς Κοίταξε Παλιότερα. Άλλες εποχές δεν έχει σημασία να είσαι ένα μικρό ή μεγάλο λαό. Μικρά ή μεγάλα, αυτά που υποστηρίζω. Αλλά με το Σούλτσερ, πού σηκού! Με το Σούλτσερ. Πάντω, ε, το φίλο μου το Στρατούλη, τον έχω εκεί σε ένα φυπουργείο. Είμαι πολύ δυσαρεστημένο Αλέξη με αυτή την ιστορία. Ε, ένα πρόσωπο τέτοιο να μην είναι πρωτοκλασάτο κυβερνητικό τέλεχο. Και δεύτερον έκανες και ένα τόπιμα Δεν διόρισε και κάπου Σε κάποιο υπουργείο το Θεοχάρη Το βουλευτή του Ποταμιού Σε παρακαλώ πολύ Πώς σου διέφυγε Λοιπόν μεγάλε ο σούλτ Αλέξη σε α, Να αρχίσεις να, να προσέχεις Και να φυλάγεσαι Σε ονομάζει ρεαλιστή Και θα, και θα διαπραγματευτεί Χωρίς συμβιβασμού μαζί σου <Ρι> Αμάν Ο σουλτ! Ο σουλτ επαναλαμβάνω, ο σουλτ να το εμπεδώσετε, βέβαια, ε, ο, όπως μας είχε γίνει η Κία η εικόνα των σφαγών μέσω τηλεοράσεως, μας έχει γίνει μάλλον σε Συρία, Ιράκ, και, μας έχουν γίνει η Κία και τα ονόματα όλων των ναζιστών, οι οποίοι ε, όλα τα κοράκια αυτά τόσα χρόνια ξεσκίζουν την κατάσταση, μας έχουν γίνει ο σουλτ Απλά ο σουλτ θα διαπραγματευτεί για την Ελλάδα. Ο Σούλτς, μεγάλε, παρακαλώ. I got I Γραφείο Διορισμού Κοίταξε Από ό,τι λες φίλε μου Γραφείο Διορισμού Δεν σε σώνει τώρα εσένα Διότι χέστηκαν άμα τρέχουν οι δόσει σου Από ό,τι βλέπεις Εκείνα άλλα ήταν οι προτεραιότητες Να ανοίξουν τις πόρτες Μάλλον να πούνε πρώτα Ξαναδιορίζουν Να κάνουν οι δόση σου Το κεφάλι σου Από ό,τι βλέπεις Χέστηκαν κι αυτοί Με συγκρούσε τώρα είναι δεύτερη μέρα Αλλά είναι δυνατόν. Να μην, εντάξει, καμία αντίρρηση είναι μεγάλη. Μπού καλέ του. Προσέλαβε 100, 200, 300. Τρακ... Προσέλαβε του όλου. Είναι δυνατόν όλο τον άλλο κόσμο, οποί... τον οποίο έχει χδάρει πραγματικά η κατάσταση. Να μην ενδιαφέρεσαι. Και δεν θα το λέγαμε αυτό, αν δεν, αν δεν ήθελε πρώτα να τρέξει να ικανοποιήσει, ποιου, yeah. του βολεμένου. Του βολεμένου θα μου πεις άμα δεν ήσουν ακουράκι, τι θα έκανε. Τέλο πάντων, yeah. όσο για το δεύτερο που είπε, γραφείο. Διορισμού για σένα δεν υπάρχει μεγάλη, ούτε θα υπάρξει. Πρέπει να έχεις μεγάλη γλώσσα, τεράστια, σαν εκείνη την γκουστηρίτσα. Ξέρεις την γκουστηρίτσα. Παρακαλώ. Δεν πρέπει να τσούξουν διαφέρει πάλι, τα θα λένε. πάλι, τα ίδια θα λένε. Γιατί μόνο και του προηγούμενου και αυτού, μόνο αυτού του ενδιαφέρει. Ναι, ακριβώ. Ξέρετε, ναι, όπω το λες και εσένα ένα και εμένα μα έχουν γραμμένο. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Ε, Φυσικά σε καλεί να χαρίζει για τον εφοριακό. Γιατί τι σε... Έχει ενδιαφερθεί ποτέ κανένα κυβερνήτη μεγάλη Άστο τώρα είναι αριστερό ο Αλέξη και η κυβέρνησή του και κουράκιδε και γυναίκε υφυπουργοί και άντι και βούτσιδε, άντι τώρα μην τα σβάρνα όλα. Έχει ενδιαφερθεί ποτέ καμία εξουσία. Δηλαδή ο Αλέξη είναι αριστερά, αλλά ε, λέει: Ναι, αριστερά, ναι. Εξουσία. Για σένα που έχει το πραγματικό πρόβλημα και σε πιάνει το παράπονο, ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει να πει και μια κουβέντα για σένα που είσαι ανασφάλιστο, για εκείνο, για δένα, για τα άλλα. Από το να είναι η πρώτη του κουβέντα, μπουκάλετε ξανά στο δημόσιο. Μπείτε μέσα να φάμε και να πιούμε. Και φυσικά έχει δίκιο απόλυτο φίλο Τηλεακροατή που είπε: Τώρα φοβάμαι πραγματικά διότι το... το να λένε οι σύμμαχοι και δανειστές είναι <laughs> κάτι για εξάμεινες παρατάσεις κάτι ότι ο Αλέξης είναι ρεαλιστής και θα διαπραγματευτούμε χωρίς συμβιβασμούς κάτι έτσι κάτι αλλιώ θα μου σερβίρουν διαφορετικά χειρότερα την κατάσταση από ό,τι την είχε ο Σαμαρό Βενιζέλος Αγαπητέ μου αν ανατρέξεις στη θέση μου για το τι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα γίνει όταν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση θα τα βρει. Ο Σολούπο λοιπόν εγώ αναμένω τι, το τι θα γίνει όχι μπορεί να μην γίνουν τώρα πήραμε και ξάμενη παράταση αλλά όταν ακούς Σούλτς εμπιστεύω με τον Τζίπρα το... την πέμπτη αύριο δηλαδή θα συναντηθεί με το αγαπημένο του, το μεγάλο πολιτικό τον Ελληνάρα Θεοδωράκη και όλα αυτά ποιος να ενδεφερθεί μεγάλα για σένα Ποιος θα ενδιαφερθεί για το ότι στον τον ο χρόνο, κλείνεις τον τέταρτο χωρίς δουλειά Ποιος θα ενδιαφερθεί για τον καρκινοπαθή Ποιος, ποιος για πέζει Περίμενε, περιμένουμε λοιπόν τις ενέργειες του νέου Υπουργού Υγείας Ο οποίος επιβαθέως Πασόκ πριν 21 χρόνια ήταν πάλι στο ίδιο πόστο Τι άλλαξε ξέρετε, τι Πάλι ο λαός στο Υπουργείο Υγείας Άιντε ο λαός, παρακαλώ Έλα ρε κακούργε λύσταξες Περιμένουμε, περιμένουμε. Ε, βαγιά. Το ότι περιμένουμε, περιμένουμε. Περιμέ... Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο δυστυχώς. Διότι... Ε, καλό θα ήταν από σήμερα συγγνώμη σου λέμε εμείς τη δική μας άποψη να διατυμπανίζεται στη χώρα ότι οι ενέργειες ο αγώνας όλος γίνεται για να ανοίξουν δουλειές και όχι γραφεία στο δημόσιο δουλειές αυτό θα ήταν καλό ας το έλεγες έστω ρε παιδί μου ότι θα ορμήξουμε να ανοίξουμε δουλειές Δουλειέ να βρει μεροκάματο ο κόσμος και όχι γραφεία αυτό δεν είναι μεροκάματο μεγάλε στο δημόσιο Παρακαλώ Έλα Έτσι. <συλή> Ναι feet, <συλή> δen... <συλή> <συλή> Ναι Δεν Θα τα τρίβουμε Ναι να είσαι σίγουρο Ναι Ναι Ναι Ναι Να σε καλά, nah, ναι. να καλά Θα περάσουν αυτό που θέλουν Αγαπητέ μου θα περάσουν αυτό που θέλουνε και θα γίνει αυτό που θέλουνε. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν μεγάλε καταλαβαίνεις. Λοιπόν θα δούμε πολλά. Εγώ ναι. wow! τέλος πάντων τέλος πάντων ε, και θα περάσουν και θα κάνουν ότι θέλουν. Δύο τι μεγάλε στην Ελλάδα επειδή τα καταργήσαμε όλα ακόμη και τις θεωρίες της οικονομικές μεσαία τάξη δεν είναι ο δημόσιος υπάλληλος μπορείτε να το, καταλάβ, να το εννοήσετε αυτό δεν είναι ο δημόσιος υπάλληλος μεσαία τάξη η μεσαία τάξη δεν γίνεται από μισθό και κλέψιμο έτσι όπως έγινε στην Ελλάδα με το δημόσιο υπάλληλο είναι άλλο πράγμα η μεσαία τάξη είναι άλλο πράγμα ο εργαζόμενος Αλέξη μου με συγχωρεί τώρα αλλά αυτό έπρεπε να, την πρώτη μέρα να κάνετε από τη δεύτερη Και όχι να διατυμπανίζετε Για να ευχαριστήσετε τους ψήφους σας Αυτό Θα κάνουμε αυτό Θα ξεσκιστούμε να βρούμε δουλειά στον κόσμο Να ανοίξουμε δουλειές Λοιπόν Το ερώτημα λοιπόν τώρα είναι το εξής Απευθυνόμαστε στον υπουργό του Λαφαζάνη Πώς θα σταματήσει την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ που από το 2002 είναι στο χρηματιστήριο και μπορεί να πουλήσει ο ιδιώτης τα πάντα και το νερό είναι υδραυλική ενέργεια, αγαπητέ μου, από το 2001 με ευρωπαϊκό νόμο. Δεν είναι κοινωνικό αγαθό το νερό, καταλαβαίνεις. Είναι ευρωπαϊκή νόμη αυτή, θα τους καταργήσετε έτσι τους ευρωπαϊκούς νόμους. Το νερό είναι υδραυλική ενέργεια. Όποιο θέλει να δει αναλυτικότερα το θέμα, ο, επειδή είπε ο Λαφαζάνη, σταματάμε άμεσα κάθε ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ. Είναι το πρώτο ψέμα που υπόθηκε. Είναι ψέμα, δεν μπορεί να το σταματήσει. Τι θα κάνει, θα μπει στο χρηματιστήριο και θα τυμάξει το χρηματιστήριο στον αέρα. Τι θα κάνει, θα αλλάξει τον ευρωπαϊκό νόμο ότι το νερό δεν είναι κοινωνικό αγαθό και δεν είναι υδραυλική ενέργεια. Αυτά τι θα κάνει ο Λαφαζάνης. Είναι το πρώτο μεγάλο ψέμα. Το πρώτο μεγάλο ψέμα από την αριστερή πλατφόρμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι θα σταματήσει την διοικοποίηση της ΔΕΗ Παρακαλώ Μουσική Ναι, εντάξει, έλα πάμε Ναι, μας γλύφουν τις πληγές, ναι Μα, Τίποτε άλλο, μας γλύψουν και πάθουμε... Λοιπόν, κατάλαβες μεγάλε Είναι το πρώτο μεγάλο ψέμα για να ικανοποιήσει αυτιά Δεν μπορεί να τη σταματήσει Χρειάζονται επαναστατικά πράγματα να σταματήσει η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ Εάν θέλετε να ανατρέξετε στο Η ΔΕΗ πουλάει η Ελλάδα Έχω γράψει ένα άρθρο Η ΔΕΗ πουλά την Ελλάδα Η ΔΕΗ πουλά την Ελλάδα Τεκμηριωμένα Πώς πουλιέται η Ελλάδα Μέσω Με, με όργανο τη ΔΕΗ Τεκμηριωμένα Όπου αναφέρονται εκεί όλα αυτά τα πάντα Νόμοι, ξέρω εγώ ιστορίες ας, τι, Γιατί λέει ψέματα Πρώτη κουβέντα ο Πώς θα ανατρέψει το νόμο της ευρωπαϊκής ένωσης ότι το νερό δεν είναι κοινωνικό αγαθό αλλά η ενέργεια; Έτσι το βαφτίσαν για να το αγορά, να το πουλήσουν; Παρακαλώ! <Και> ναι ναι. ναι, ναι, ναι. Εγινε <σταλεί> ναι, ναι, ναι. <σταλεί> Λοιπόν Οπότε μεγάλε καταγράφουμε την πρώτη μπουρδα της νέας κυβέρνησης Παρακαλώ Μουσική <σταλεί> <σταλεί> Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα ναι. τον πίστευα, μου λέει ένας φίλος του Λαφαζάνη. Αν έλεγε ότι α, α, α, α, αύριο το πρω... πριν πήγε τη ΔΕΗ, αύριο το πρωί σταματάω την Ελντοράντο, τα δάση γυρνάνε ε, στους, ε, στ, στ, σε ελληνικά χέρια και κάθεται στο σκαμνίο Παπα Κωνσταντίνου ε, Καλά, εντάξει. <laughs> Τραγούδα, εσύ τώρα σου εξήγησα. Πάντως, εμείς Εμείς οι οποίοι, εάν δεν ισχύει αυτό που λέμε, θα είμαστε οι πρώτοι που θα βγούμε να κατηγορήσουμε εμά. Καταγράφουμε σήμερα το πρώτο μεγάλο ψέμα της νέας κυβέρνησης. Δεν μπορεί να σταματήσει την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Ίσως μπορεί να κάνουν ε, ε, για τα μάτια του κόσμου διάφορα κόλπα. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί, διότι είναι δύο απλά στοιχεία. Μπείτε, διαβάστε το αρθράκι σας, λέω, η ΔΕΗ πουλά την Ελλάδα. Είναι εκεί στον τοίχο, στον μπλοκάκι. Η ΔΕΗ πουλά την Ελλάδα. Είναι δύο απλά πράγματα. Πρώτον Πώς θα αλλάξεις τον Ευρωπαϊκό νόμο, τονίζουμε κύριε Λαφαζάνη μου, ότι το νερό, το νερό είναι υδραυλική ενέργεια και όχι κοινωνικό αγαθό, το τονίζουμε, για να, το νερό για να το πουλάνε, για να το, για να το, να, να το έχουν στην κατοχή τους οι πολιεθνικοί, το βαφτίσανε υδραυλική ενέργεια και όχι κοινωνικό αγαθό. Πρώτον και δεύτερον, τι θα κάνεις με το χρηματιστήριο όπου είναι η ΔΕΗ, θα το τεινάξει στον αέρα αντάρτη μου. Κατ' εμάς, λοιπόν το πρώτο μεγάλο ψέμα που υπόθηκε είναι από τον κύριο Λαφαζάνη ότι θα σταματήσει την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Λοιπόν, τέλος. Άντε, να κλείσουμε με ένα ωραίο τραγούδι και να επανέλθουμε. Ακούστε, αν τα ακούσουμε παρέα. κουφιά μου τα κούνια πυρωίνι Ηρωίνη. η ηρωίνη στα γυμνότανε κακίνη με τα μοίραχη ηρωίνη. Que je Αυτά τέλος κυρία μου και κυρία μου Για σήμερα Ελπίζω να εμφανιστεί ο καναλάρχης να κάνει εκπομπή, Μείνοντας συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κυρίες μου και κύριοι, Καταγράφοντας το πρώτο μεγάλο ψέμα της νέας κυβέρνησης Εκτός από τις άλλες ενέργειες Θα κλείσουμε σήμερα, κλείσαμε μάλλον σήμερα Και αφού σας ευχαριστήσουμε για τις ωραίες παρατηρήσεις σας αλλά και για την υπομονή σας να κάνετε ακρόαση σε αυτή την εκπομπή, να ευχηθούμε να είσαστε πάντοτε πάρα πολύ καλά. Για και χαρά σας. Υπότιτλοι AUTHORWAVE